Είναι. Όλοι θα περάσουμε δύσκολα Αλλά δεν περνάμε όλοι το ίδιο δύσκολα Είπα και εγώ να λέει τώρα Μπακουγιάννη ότι όλοι θα περάσουμε δύσκολα Έβαλε και το πρώτο πληθυντικό Λε Θα το μοιραστούμε και με την τώρα Μπακουγιάννη Όλο αυτό που έχει έρθει και που έρχεται αλλά στο τέρος Μας έβαλε στη θέση μας Όλοι θα περάσουμε δύσκολα Αλλά κάποιοι πιο δύσκολα Ξέρουμε όλοι ποιοι είναι αυτοί που θα περάσουνε Πιο δύσκολα και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που θα το περάσουν εύκολα. Γιόλο, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, σαν να μην έχει γίνει ποτέ στη ζωή τους τίποτα. Τα ξέρουμε όλα από πριν, δεν έχει καμία σημασία, τους επιλέγουμε. Γι' αυτόν ακριβώς, μεταξύ άλλων, τον λόγο. Ένας φίλος μας από Ακροατής, από, από τον Πύργο, ε, πέρασε η κάμερα, τον βρήκε εκεί, ε, δεν, ε, είναι ανυπότακτο. είναι ανυπάκουος, δεν θα κάνει λέει οικονομία, δεν θα κλείσει τα ρεύματα. από έξι ως το βράδυ, που μας ζήτησε και ως Κρέκας να κάνουμε οικονομία, γιατί δίνει μια δική του εξήγηση. Θα συμμορφωθείτε σε με αυτή τη σύσταση. Όχι. Δεν συμφωνώ καθόλου. Θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Εντάξει, δεν πεις αυτόν λόγο, ξέρω εγώ, να μην αλλήξει με ή ξέρω να μάγειριαψουμε, γιατί ο κ. Μουτσοντάκης έχει καλό, Έτσι καλό έχει ο άνθρωπος. Έτσι καλό έχει ο άνθρωπος. Τι έπαθε το κουμπί. Σταμάτησε το κουμπί. Mm. Δεν ξέρω πώ το συνέδεσε όλο αυτό με την προτροπή του σκρέκα να μην καταναλώνουμε πολύ ενεργοβόρες και βέβαια μην τις ανάβουμε από έξω σε νέα το βράδυ. Το συνδέει με κάτι που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα θα ακούσουμε τον ίδιο τον Κυριακό Μητσοτάκη να μιλάει για το ίδιο θέμα με άλλο ρήμα. Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά. Που είμαι σήμερα κάλος. Φίλες και φίλοι νιώθω μια ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Ε, κάλο έχει ο Που είμαι σήμερα κάλος. Ναι, να αποφασίσουμε το ρήμα «Είναι ή Έχει». Είναι κομβικό όλο αυτό. Κάποια στιγμή, το λέω και τον, τον πυριώτη κάτω, τον mm. φίλο και συμπολίτη μας, συνέλληνα, να ξέρουμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Αλλά εγώ πάντα δέχομαι τον Πρωθυπουργό. Είναι. Το είπε καθαρά, το ακούσαμε και α λέει τώρα και ο Σιριζέος από τον πύργο ό,τι θέλει. Γιατί μάλλον Σιριζέος είναι αφού διαφωνεί με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνησή μας. Και ο κύριος Οικονόμων που είναι εκπρόσωπο όμω. Χτες το Press Room ήταν πολύ ειλικρινής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Ντσοτάκης, αφού απέτυχε εκτρά στην πολιτική, επιχειρεί να στηριχθεί στην ηθικολογία, τον πιο αγαπημένο μηχανισμό των προπαγανδιστών, στην προσπάθειά τους να αποπροσανατολίσουν τον λαό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Ντσοτάκης, αφού απέτυχε εκτρά στην πολιτική... Ε, και, Όλοι θα περάσουμε δύσκολα Αλλά δεν περνάμε όλοι το ίδιο δύσκολα Αλήθειες Με την Τώρα Μπακογιάννη Θα μπορούσε να, να είναι μια εκπομπή να την παρουσιάζει την Τώρα Μπακογιάννη Και να λέει τέτοια, κλισέ Υπάρχουν διάφοροι στο facebook, στο twitter Του Elon Musk, δεν ξέρουν τι αλλαγής θα γίνουν Που γράφουν τέτοιες παπάτσε. Κάποιοι βγάζουν και λεφτά από αυτά και λένε τα αυτονόητα. Έχει ήλιο. Το κάγκελο με κοιτάει απέναντι. Ο ουρανό και σήμερα γαλάζιο. Πότε θα αλλάξει χρώμα. Διάφορα τέτοια και από κάτω χίλια likes. Και pop, ό,τι είπε και μπράβο, τι είναι αυτό. Δεν είναι το θέμα τη βλακιαγραφή. Όποιο. Τα σχόλια από κάτω. Και η χαρά των ανθρώπων και η δίψα του να καταναλώσουν χαζομάρες. Ο κύριο Κονόμε εδώ μα είπε ότι απέτυχε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώ ήταν Δεν είναι δυνατό να ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, να ακούσουμε τώρα άλλη μια αλήθεια. Στην πορεία μας ως κυβέρνηση κάνουμε και λάθη. Καταγράφουμε και ορισμένε αστοχίες. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με συμπεριφορέ λίγων στελεχών μα που κινούνται εκτό του αξιακού μα συστήματο. Αυτή όμω είναι η αναπόφεκτη μοίρα όσων προσπαθούν. Αυτή όμω είναι η αναπόφεκτη μοίρα όσων προσπαθούν. Όσων τολμούν, όσων δρούν. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι διαγιγνώσει τα λάθη τη γρήγορα. Τα αναγνωρίζει με γενναιότητα και κυρίως αποδίδει ευθύνες. <Ρι> δεν καλύπτει πολιτικά όποιον δρά εκτός του αξιακού μας πλαισίου. <Ρι> δεν καλύπτει πολιτικά όποιον δρά εκτός του αξιακού μας πλαισίου. Αυτό ήταν δικό του όλο. Τα διαγυγνώσκη λοιπόν τα προβλήματα δεν καλύπτουν κανέναν. Και δεν καλύπτουν κυρίως αυτούς που δρούν εκτός αξιακού πλαισίου. Επειδή μου έρχονται στο 5.6 που τους έχει καλύψει, μάλλον δεν ήταν εκτός αξιακού πλαισίου. Μάλλον ήταν εντός αξιακού πλαισίου. Και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία από το μου για να δικαιολογήσει, να απαντήσει για τον βουλευτή Γρεβενών που τώρα πια δεν ανήκει στο κόμμα και έκανε αυτά που έκανε και τις εταιρείε που είχε με συζύγους υπουργών. Αυτά, υπουργών, αυτά τα πολύ ωραία Πολλοί υγιή που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες. Αυτός ήταν ο Οικονόμο Γιάννης, κυβερνητικό εκπρόσωπος. Τώρα θα ακούσουμε τον οικονόμο το Δημήτρη, δημοσιογράφο στην πρωινή εκπομπή του Sky. Κάποια στιγμή φιλομετρούν εκεί τις εφημερίδες, μάλλον διαβάζουν τα εξώφυλλα και πέφτουν στο ριζοσπάστη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE ΖUSTER ΑΠΑΣΤΗ, τείχο προστασία στη λαϊκή κατοικία από εκβιασμού και πληστηριασμού. Κανένα μόνο διαδηλώνουν σωματεία και φορεί. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδο, ομό εμπαιγμό στο καλάθι του νοικοκυριού υποβαθμίζει κι άλλο τι καθημερινέ ανάγκε διαβίωση. Α, δεν του άρεσε το κουκούι το καλάθι. Όχι. Είμαστε, Σε κανέναν σοβαρό άνθρωπο δεν αρέσει αυτό το καλάθι, γιατί δεν θα είναι καλάθι προσφορά προ τον κόσμο. Μια παπάντζα είναι, το λέμε καιρό, κοροϊδία είναι κανονική. Ακούω όλου του δημοσιογράφου που το υποστηρίζουν και είναι πάρα πολλοί. Ακούω υπουργού, βουλευτέ να λένε και να καταλήγουν όλοι όταν του ρωτήσουν στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη ερώτηση: Ότι δεν θα έχει μειωμένε τιμέ. Απλά αυτό το καλάθι και σε αυτό το καλάθι θα είναι προϊόντα που θα προσπαθήσουν τα σούπερ μάρκετ να μην έχουν γρήγορε αυξήσει. Να μην αυξάνονται οι τιμέ με πολύ γρήγορο ρυθμό. Γιατί αυτό συμβαίνει σε όλα τα άλλα προϊόντα. Έξω από τα 52 προϊόντα, σε όλα τα υπόλοιπα. αλλά σε αυτά τα προϊόντα οι αυξήσεις που θα υπάρχουν θα είναι με πιο αργό ρυθμό. Δεν συζητάει κανείς για μείωση σε κάποια προϊόντα του ΦΠΑ που θα μπορούσε μια κυβέρνηση σοβαρή, φιλολαϊκή να το κάνει αυτό ώστε να απαλύνει όντω και να ελαφρύνει το καλάθι του νοικοκυριού, της νοικοκυρά και του νοικοκύρη τίποτα από όλα αυτά. Συζητάμε όλη, όλη αυτή την ε, ιστορία τις τελευταίες μέρες και αρχίζει από αύριο το περίφημο Καλά, ο κύριο Σταϊκούρε ήταν σήμερα καλισμένο στο Open το πρωί και εκεί μα είπε ότι πια δεν μα νοιάζουν εμάς, οι μόνοι των πολιτών. Δεν μα νοιάζει καθόλου, δεν μα ενδιαφέρει ο λογαριασμό τη ΔΕΗ γιατί έχουμε σταματήσει να το συζητάμε. Πριν από κάποιου μήνε, εύστοχα, ο προβληματισμό ήταν ποιο, το ηλεκτρικό ρεύμα στα νοικοκυριά. Πήγαιναν λογαριασμοί 800 ευρώ, 700 ευρώ. Το μισθό σε πολλού ευρώ. Να. Σήμερα, για να είμαστε απολύτω ειλικρινεί, δεν είναι θέμα συζήτηση. Ούτε μου το ήθελε από εσά ω ερώτημα. Σημαίνει ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά συλλογικά, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο είναι εφικτό το μέγεθο του προβλήματο. Μα δεν υπάρχει ω θέμα. Δεν το συζητάει κανεί μόνο το καλάθι. Το μόνο θέμα, το μόνο, η μόνη μα έγνοια. Έρχεται ο λογαριασμό τη ΔΕΗ και τρέχουμε κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιο ή κατά την πόρτα, τι έχει ο καθένα, να τον ανοίξει με χαρά, να φωνάξει ή ο λογαριασμό, να το μοιραστεί. Όλο αυτό με τους γύρω του ότι είναι ο λογαριασμός τόσο χαμηλός που το είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει δέοι και ότι υπάρχουν και λογαριασμοί και ότι υπάρχουν και αυξήσεις. Γενικώ όταν έρχεται ο λογαριασμός γίνεται ένα πάρτι. Είναι ο λογαριασμός του ρεύματο Ιούπι! 500 ευρώ από 550! Το κλιματιστικό στους 17 βαθμούς, γυναίκα, δεν μεγιάζει τίποτα! <Κι> Ανάψτε όλα τα φώτα, αυτινό είναι το ρεύμα και μακαρόνια νούμερο 6 θα έχουμε για γεύμα! <Κι> δεν είναι ο λογαριασμός ρεύματος αυτός, δουλουεπιταγή είναι! Κύρια, τον το γράφουμε τον Αεβασίλη μετάδωρα. Εμεί έχουμε κυριάκο με τη φτηνή κοιλόβα τώρα. Μπιτζωτάκι, δεν αμφιέσαι. Θα το κάψουμε απόψε το ρεύμα, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Madzaba. The old soul was the kind of teacher women and men desire. Rara, Rasputin, lover the Russian queen. Rara, stay pure, ligura, pura. shame we on. Σύνδεση με ένα τυχαίο σπίτι όπου πανηγυρίζουν, μόλι είδανε το λογαριασμό του ρεύματο και τον είχαν ξεχάσει. Είχαν ξεχάσει ότι έρχεται ο λογαριασμό του ρεύματο γιατί έτσι το αντιμετώπισε και μα το παρουσίασε σήμερα το πρωί ο κύριο Σταϊκούρα. Να μείνουμε και με ένα μοντέρνο τραγούδι. Το πάρτι όπω ακούσατε, φρέσκο, φρεσκότατο, περιγράφει ακριβώ αυτό το ρυθμό τη χαρά που νιώθουν οι άνθρωποι, που έχουμε γλιτώσει όλοι μα και αυτοί, και εμεί όλοι οι άνθρωποι. έχουμε γλιτώσει από το λογαριασμό της ΔΕΗ, όπω λέει ο Να μείνουμε λίγο στον κύριο Σταϊκούρα γιατί υπήρχε μια ταινία παλιά με τον Γκέβιν Κόστνερ, μα αυτόν δεν ήταν μπορώ να κάνω λάθος, ο επίμονος Κυπουρός. Τώρα έχουμε κάτι άλλο που επιμένει. Μπορούμε να πούμε, λέει, πάμε, ξεκινάει κάποιο είδου αποκλιμάκωση, να πούμε αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε σε αυτή τη θέση. Και σε κάθε περίπτωση και να είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση, δεν μπορεί κανένα να πανηγυρίζει με πληθωρισμού στι τάξει του 10%. Άρα η πραγματικότητα είναι ότι θα έχουμε έναν υψηλό πληθωρισμό φέτο. Εμεί εκτιμούμε ότι θα τίνει προ το 10% στο τελικό προπολογισμό που θα καταθέσουμε. Σε ευχαριστώ Παναγία. Και έναν πληθωρισμό που θα είναι επίμονο και την επόμενη χρονιά. Έναν πληθωρισμό που θα είναι επίμονος και την επόμενη χρονιά. Μετά τον επίμονο κυπουρό, τώρα έχουμε και τον επίμονο πληθωρισμό. Θα είναι επίμονος, θα επιμένει, θα τον διώχνουμε εμεί, αλλά αυτός εκεί. Αλλά ευτυχώ δεν θα έχουμε το άγχο στο λογαριασμό τη ΔΕΗ. Τέτοια χαρά, τέτοια ικανοποίηση, τέτοιο δώρο από την κυβέρνηση λόγω των προφανώ πρωτοβουλειών που έχει λάβει και για το συγκεκριμένο θέμα. Κάποιοι όμω γενικώ, επειδή μιλάμε για ρεύματα για ΔΕΗ, δεν τα και τόσο καλά με το φω. Καλό μεσημέρι. Η Νέα Δημοκρατία νιώθει οικία στο σκοτάδι γιατί φοβάται το φως. Χθες είχα μία από τις καλύτερες μέρες της πολιτικής μεταδοδομίας. Ωραίοι fans ήτανε. Ναι, μου λέει εδώ η Λένα. Ναι, okay. να, οκ. Κάτι θυμόμουν να μου ήρθε τώρα ξαφνικά. Ωραίοι fans. Για τον Επίμονα Κυπόρου λέμε. Εδώ ο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο μα. σήμερα το πρωί και αυτό. Είναι η μέρα του τώρα, βγαίνει συνέχεια γιατί από αύριο ξεκινάει το περίφημο καλάθι. Οπότε, αρμοδιότητα του ιδίου είναι το καλάθι. Λογικό να τον έχουν καλεσμένο μπάσκετ και μα διαφωτίσει και να προβάλλει ότι να νοιάζεται για τα λαϊκά νοικοκυριά, για τη φτώχεια των ανθρώπων, για την ανέχεια, για τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει κανεί με το που ανοίγει η πόρτα του σούπερ και κυρίω όταν βγαίνει, όταν κλείνει η πόρτα. του σούπερ μάρκετ γιατί έχεις περάσει και από το ταμείο και μας είπε σήμερα το πρωί ότι η χθεσινή μέρα ήταν πάρα πολύ καλή για αυτόν. Για τρεις λόγους γιατί ανα δύο ώρες θα ακούσουμε τώρα σκάγανε πολύ καλά νέα. Χθε είχα μία από τι καλύτερε μέρε τη πολιτική μα διαδρομία. Το πρωί Ξύπνησα και οικόνομοι είχε βγάλει το δίκτυο για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντο στην Ελλάδα. Μα έβγαλε πρώτου σε όλο τον κόσμο. μας έβγαλε πρώτου σε όλο τον κόσμο με τη μεγαλύτερη αύξηση 16 θέσει από το 2019. Πευθυνίζει όσο το ξέρω, ο κ. Σαμπούλο το ξέρει. Είμαι ο πληρώ που έχει την αρμοδιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλου και είμαι πολύ υπερήφανο που ένα διεθνέ οργανισμό. Α, α, αναγνωρίζει την προσπάθειά μας και ρύθει μαζί παγκόμοι προσαλήτές. Υπενθυμίζω <Ρι ψηλούριο> όσο το ξέρω. είμαι υπουργό που έχει την αρμοδιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. <Ρι ψηλού> <Ρι ψηλού> Μετά από δύο ώρες, όσα ΩΣΑ, έβγαλε την ανακοίνωση ότι η Ελλάδα το 2021 είχε το απόλυτο ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων όλων των εποχών Πενθυμίζομαι υπουργός επενδύσεων Πενθυμίζομαι υπουργός επενδύσεων Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Και σε 12 η ώρα Δίκαιο η Eurostat Θυμίζω ότι μου λέγατε Γιατί κύριε Γεωργιά 1952 έχουμε πληθωρισμό πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσοώρο ναι, ναι. Και τι έβγαλε Alleluia, η Eurostat Ότι η Ελλάδα από χθε όχι δεν είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσοώρο Αλλά είναι 0-9 <συσχελίδι> κάτω από το ευρωπαϊκό μεσόρο. <συσχελίδι> Μα κοιμήθηκε προχθέ το βράδυ και δεν ήμασταν πρώτοι παγκοσμίω και ξυπνάει το πρωί και ο οκόνομι μα είχε βγάλει πρώτο παγκοσμίω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Εσεί κοιμήθηκατε προχθέ το βράδυ, τελευταίοι και ξυπνήσατε χθε το πρωί, ήσασταν κάπου πρώτοι. Είχε αναφέρει για εσά κάτι ο οκόνομι. Και μετά, να δύο ώρε, δεν μπορούσε να συνέλθει από τη χαρά, ερχόντουσαν σαν τα χαστούκια απανοτά τα καλά νέα. Είμαστε πρώτοι εκεί, πρώτοι εκεί και μα θύμιζε ταυτόχρονα, ενώ τα έλεγε αυτά σήμερα το πρωί ότι ο ίδιο υπουργό αρμόδιο. για αυτές τις παγκόσμιες πρωτιέ και για αυτά τα πολύ ωραία ξυπνήματα, μια άλλη ταινία επίσης. Ο, ο Άδωνης λοιπόν σήμερα το πρωί ήθελε να το παίξει εκεί πολύ αυστηρό σχετικά με το καλάθι, διότι το καλάθι, το, μας το έχουν πρώτο ανακοινώσει, το καλάθι του Νοικοκυρουγίου από τις 3 Οκτώβρη, που βρέθηκαν όλοι μαζί, σούπερμαρκετάδες, εταιρείε, και από τότε ξεκίνησε να λέει ότι σε ένα μήνα, από αύριο δηλαδή, θα εφαρμοστεί το περίφημο καλάθι Από τότε μέχρι τώρα, μέχρι αύριο που θα ξεκινήσει το καλάθι, έχουν ανέβει οι τιμέ στα προϊόντα του καλαθιού πάνω από 20%. Οπότε και να μην κάνουν από εδώ και πέρα καμία αύξηση, μέχρι το Δεκέμβρη την έχουν βγάλει μια χαρά καθαρή. Το προσπερνάμε αυτό. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που θα γίνουν και στα προϊόντα του καλαθιού αυξήσει, γιατί δεν μα έχει διαβεβαιώσει κανεί ότι δεν θα γίνουν αυξήσει. Για αυξήσει μιλάμε έτσι κι αλλιώ, απλά το καλάθι θα έχει, σύμφωνα με αυτού, κάτι λίγο. Σήμερα λοιπόν το πρωί, ο Άδωνης ήταν κάθετο, καθαρό ότι δεν θα δεχτεί. Τα τρίκ. Θα ελέγξει η Δημαία Επιτόπου τι τιμέ τη 3η Οκτωβρίου, τη μέρα που συναντηθήκαμε, δηλαδή στο Υπουργείο και τι τιμέ που, που πουλάμε αύριο. Δεν πρέπει δηλαδή δεν να είναι μεγαλύτερε από Δεν θα από... δεχθώ ω συνεισφορά κάποια αλυσίδα στο καλάθι να πουλήσει αύριο φτηνότερα ένα προϊόν στο καλάθι με ένα διπλανό, αλλά αυτό είναι ακριβότερα την 3η Οκτωβρίου. Γιατί το δε θα έχουν Α, για το Τότε αυτό. δεν θα έχουν κάνει. Δεν θα έχουν κάνει βοήθεια στο καλά. Πάνω να κάνει ένα λογιστικό trick. Δηλαδή, δηλαδή... λογιστικό trick δηλαδή να μου έχει δηλαδή. Δηλαδή. Δεν περνάει εδώ. Δεν περνάνε εδώ τα λογιστικά τρικ να τα ακούσουν οι μεγάλε αλυσίδες super να ξέρουν ότι θα έχουν απέναντί του Τον Υπουργό. Δεν θα δεχτεί. Δεν περνάνε τα τρικ. Το είπε καθαρά. Το ξέρουμε αυτά. μετά Τι θα πει, δεν θα αν το ένα σούπερ μάρκετ που δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν κάνουν, δεν λειτουργούν έτσι. Η αγορά δεν λειτουργεί με τέτοιους όρους, με τρίκ δηλαδή. Η απάντησή του ήτανε. Κύριε Υπουργέ, η προσδοκία δημήκρι. η δική σας είναι οι αυριανέ τιμέ των προϊόντων που θα συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού να είναι χαμηλότερε από αυτές της 3ης Οκτωβρίου. Σωστά καταλάβω. Οι ίδιες οι χαμηλότεροι. Εάν δεν είναι θα επιβ Εάν δεν είναι, θα επιβάλλετε πρόστιμο. Ένα λεπτό. Αλλάζει η φωνή. Το καταλάβαμε. Γιατί μέχρι τώρα δεν θα δεχτώ, δεν θα υπάρχουν τρικ. Εάν δεν το κάνουν, θα επιβάλλετε πρόστιμο. Ένα λεπτό. Να το συζητήσουμε το θέμα. Δεν μπορεί να επιβάλλει κανένα πρόστιμο. Άρα, τα δεν θα δεχτώ, δεν θα υπάρχουν τρικ. Είναι κοροϊδία στα μούτρα των ανθρώπων που έχουν και ανάγκες αυτή την εποχή και του κοροϊδεύουν ψηλό γαζί. Η συνέχεια τη συζήτηση. Εάν δεν είναι, θα επιβάλλετε πρόστιμο. Ένα Το πρόστιμο μπαίνει στο πλαφόν του περιθωρίου κέρδου. <σομή> mm. Δεν αλλάζει αυτό για το καλάθι. Ακριβώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω σε που να πουλάει με ζημία. Άρα. έτσι άρα. Πάρα, έτσι. Πάρα, άρα πάρα, Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω σε που να πουλάει με ζυγάρια. έτσι πάρα, άρα. Άρε μάρε χοκουνάρε. Το πρωί ξύπνησα και ο οικονομής μας έβγαλε πρώτου σε όλο τον κόσμο και είμαστε ότι μάθαε Άρα, άρα, έτσι, άρα, πάρα. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Όλοι θα περάσουμε δύσκολα, αλλά δεν περνάμε όλοι το ίδιο δύσκολα. Ευτυχώς! <Τι> Άρα τον ρωτάνε, αφού δεν μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο, δεν γίνεται με τίποτα. Τι νόημα έχει ότι δεν θα ανεχτεί να κάνει κάποιο τρίκ και να κοροϊδέψει τον κόσμο. Άρα, άρα, άρα, μάρα κουκουνάρα. Το, την απάντηση την έδωσε ο ίδιο. Ετοιμαστείτε αύριο πρωί-πρωί να ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, οι σειρώμενε που μπαίνουμε, και να μπείτε μέσα να ξεχυθείτε, να πάρετε τα καλάθια τη κυβερνήσεω. Η προσφορά εδώ τη κυβερνήσεω, βάλτε μαζί και τι μάρες και τι κουκουνάρε. 80, 80 σα περιμένουμε, πολύ μεγάλη χαρά και αυτό, είναι έτοιμο με το καλάθι το δικό του να ξεχυθεί από αύριο να πάει να ψωνίσει. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Το mail του σταθμού ηλεκτρονική διεύθυνση, radioπαπακυπαραπολιτικά.gr, ελνοφρένια.net.gr, το site όμιλο Ελνοφρένια, και μα ακούτε τώρα live μετά οιχογραφημένου, και στο YouTube επίση. Στο ελληνοφρένιο official συμβαίνει το ίδιο. Πρώτο μέρος του λαού κολλάει στις πρώτες διαφημίσεις. Έχουμε το προσκύνημα τη παντόφλας του Αγίου Σπυρίδωνα στην uh, Κοζάνη. Από και την παπάρα μου τώρα, που ήθελα να σε πάρα από χτε. Ένα που είναι τη Άγιο, ένα Άγιο αρχίδι δεν έχει αφήσει να πάει να προσκυνήσουμε, ρε φίλε. Πες μου. Δεν προκύψανε. Δεν προκύψανε. διασώθηκαν, Άρη. ξέρω εγώ. Ο Άγιο Πότσο, α πούμε, που λέμε που επικαλούμαστε κάθε φορά, ας πούμε, δεν έχει αφήσει κάτι να πάει να προσκυνήσουμε. Καλά, παπάρι, κανάγιο, άγιο κανάγιο, καβλίδ. Κάτσι άγιο... θα πήγαινε, ε? ε! Για να τέτοιον μπορεί να γινόμουν και χριστιανό. Αλίμο να Γειαζο καφίκι. Για τα κολοβέρια. Έλα πώ θέλει! Έλα. Λοιπόν, αφού ο κρυβασίρη δεν βγαίνει μετά από τόσε απαιτήσει, πρέπει εσύ να επιδιώξει επικοινωνία για να πάρουμε το κλίμα των εκλογών των επόμενων. Α. Τι ψήφισ ο κρύβασί. Να πάει στο παιδί το καινούργιο του Πασόκ. Καινούριο παιδί δεν έχουμε. Α, έχουμε το πασόκ, ναι. Πασόκ, ναι. Θεθανολογού αυτό να σου πω την αλήθεια. Ξυφίζει Ψήφιζες... Πασόκ. Σου βγαίνει Τσίπρα. Θα στο στηρίξει το παιδί το παλικάρι αυτό, να δούμε τι θα κάνει ή θα πάει στον Αλέκο. Ναι. Δεν πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία, πώ το βλέπει. Σε ποιον Αλέκο. Το Τσίπρα Λέκο το λέει ακόμα. Αλέκο, πώ θα το λέει αυτό το παιδί. Άρα ο στόχο μα πρέπει να είναι ένα. Το βράδυ των αυτοδιοικητικών εκλογών να είναι ο χάρτη κόκκινο-άντε κοκκινο-πράσινο. Μου φαίνεται δύσκολο να πάει στον Τζίπρα. Δύσκολο, ε? Ε, Είναι τώρα πιο στα κάγκελα ο Κυριβασίλη. Ο, ο Κυριβασίλη, ναι, θεό. Άρα Κυριβασίλη. Δεν ξέρω τι επιθέσει είχε πάρει τότε. Σε... Φουβάμαι στο βαρουφάκι θα Θα πάει. Δεν αντέχω άλλο, θα υπογράψω και ας φύγω. Λε, <laughs> δεν μπορεί να μείνει κανένα εκεί πέρα τώρα πλέον. Αφού έβγαινε και είδη. Αυτό θα πάει όμως, τώρα που δεν είναι τη μόδα. λέει να το ρίξει και από Α, μπορεί να ρίξει και επανάσταση όμω, γιατί τελευταία φορά και πάει επανάσταση. Ε, επανάσταση να κάνουν όλοι τα βόλια να ξυπνίσουν τα βόλιο Να σου πω κάτι, Αποστολάκι. Τι γίνεται εκεί στο Λικαβιτό. Με το Παπά, γίνονται θαύματα, γίνονται πράγματα και θαύματα. Εγώ είμαι Χριστιανό Ορθόδοξο και στον ξαναλέω, έχω πάει στην Παναγία τη. του και εγώ ανέβη τα γόνατα επάνω. Ποια μου, θέμα αυτό. Εγώ δεν υπερασπίζομαι. Υπάρχει κόσμο που καυλώνει να πηγαίνει να δίνει λεπτά. Να βάλει εφορία εκεί ένα νεφοριακό, να παίρνει εφορία τα μισά λεπτά και να τα δίνει στο μισό κόσμο. Εφόσον ο κόσμο καβλώνει και πηγαίνει να τα δίνει εκεί, εγώ δεν τα δίνω. Να βάλει ένα νεφοριακό, τα μισά λεπτά να πηγαίνουν στο κράτο και να τα Να τα μοιράζεις στον κόσμο. Γιατί να τον διώξεις. Αφού ο άνθρωπος καπιταλιστικό σύστημα δεν έχουμε. Ο άνθρωπος με τον ένα τον άλλο τρόπο μαζεύει λεφτά. Να τα μαζεύει και τα μισά να τα ο κοσμάκι. Open your mind. Έλα Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Να σου πω ένα πολύ κομπράγμα του Πασιλίσου σε τα Αλλά δεν μπορούσα να δει από πουθενά Θα είσαι κότα Πες ότι μπερδέθηκες Νόμιζες ότι είδες κανάλι Έτσι <laughs> τον άλλο το ψηφίσανε Για να μας παίρνουν τα στήρια Τόσο έξι μήμαστε. Δεν ασχολούμε με τα πάντα ότι μπορεί να μείνει είναι μέρος για τα πάντα Τελικά παίρνουμε αυτό που αξίζουμε έτσι Και αυτό που ψηφίζουμε <χει>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 Το πρόστιμο μπαίνει στο πλαφόν του περιθωρίου κέρδου. Δεν αλλάζει αυτό για το καλάθρο. Ακριβώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω κι κάποιον να πουλάει με ζυμία. Άρα, Φάρα, έτσι ναι. Άνοιξε καλή ποκάλα. Και την κοινωνία τώρα την επέζω ένα παρά. Πάρα, έτσι άρα. Έχω στρώσει ένα κεφάλι και τα βλέπω όλα σαν μπέι. και τα νιώθω σαν μπασάς Άρα, Υυρία, πάρα, έτσι άρα Στα ποτήρια ξαναβάλτε <στασίλια> Και η βίβα μου και μένα Κι βίβα και σας <εσάς. Υυρία>, <στασίλια> <έτσι, στασίλια> Άρα, πάρα, έτσι είναι άρα κι όλα σηκίνουνε αναστά αν πουμπουνήσω και καμία του φεγιά Γιατί με κατηγορούν εμένα, γιατί Γιατί σε Άρα άνοιξε κι άλλη Μπουκάλα λοιπόν Τουλάχιστον να το διασκεδάσουμε Κοροϊδεύουν, κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύουν Μας κοροϊδεύουν και με παροχημένο τρόπο ε, Οπότε Ας το κάνουμε Έτσι λίγο διασκεδαστικό γιατί ωραίοι λεονταρισμοί Αλλά όταν ήρθε η ώρα να, να θα βάλει πρόστιμο Δεν μπορεί να βάλει πρόστιμο Ένα λεπτό να το συζητήσουμε Εκεί αλλάζει η φωνή, αλλάζουν όλα Και το από μηδενική βάσης το ξαναπιάνουμε Σαν σήμερα το 1968 ε, πέθανε ο γέρος της Δημοκρατίας Ο Γεώργιος Παπανδρέου ο πρώτος ε, γέρος ήτανε ηλικιακά ε, Ναι ήτανε, ε, της Δημοκρατίας δεν ήτανε Όπως έχουμε πει κι άλλες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, η προσφορά του στη δημοκρατία ήταν ελάχιστη. Το ακριβώς αντίθετο. Πρόσφερε στην Αγγλοκρατία, στην Αμερικανοκρατία, στην συνέχεια. Γενικώς δεν είχε κάποια καλή σχέση με την δημοκρατία. Βεβαίως όταν είχε στη δημοκτή του 1944, είχε πει πιστεύομαι και στη λαοκρατία. Αλλά ήταν λαοπλάνος και έλεγε ότι ήθελε να ακούσει ο κόσμος τότε Από κάτω. Τον βάλανε εκεί οι Άγγλοι για να κάνει τη δουλειά. Την έκανε όντω. Μιλάω για τα Δεκεμβριανά και για το, το περίφημο 1944 και λίγο. Μετά τα, με τα επανήλθε, Ένωση Κέντρου και όλα τα υπόλοιπα. Ε, η μεγάλη του προσφορά είναι ότι μας άφησε τον Ανδρέα Παπανδρέου, λαοπλάνος νούμερο 2, και τον Γιώργο Παπανδρέου, λαοπλάνο δεν τον λες, παρά μόνο και είναι τη μικρή Ατακούλα, το λεφτά, λεφτά. Λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν είναι σαν τους δύο προηγούμενους Ο Γιώργος Παπανδρέου ο δεύτερος Δεν είναι όχι Η, Το ωραίο με όλο, με το Γιώργο Παπανδρέου Το γέρο της Δημοκρατίας Είναι ότι ο μόνος που έχει μείνει πια Να μας τον θυμίζει Και να μιλάει για το έργο του γέρου της Δημοκρατίας Είναι ο Βασίλης Λεβέντης Ακούστε στο σπίτι μου τον Γιώργο Παπανδρέου Το γέρο, τον έχω με καντήλη Καντήλη Ένα γίνει απόψε χαλασμό στο Γεώργιο Παπανδρέου το γέρο τον έχω με καντήλη πήγα διανύχτη και βαθύ απόψε κάποιος θα γκλει Τον έχω με καντήλι, στο σπίτι μου, ελάτε στο σπίτι μου, και καντήλι μελάδι, όχι με ρεύμα. Τι είναι, έχετε εικόνα, έχω φωτογραφία. Έχω φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι. Ρίξε λάδι στο καντήλι πριν λυσμονήχω. Καντήλι με λάδι. και αυτός μου το έδωσε. Το καντήλι μου λέει «Σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό, να μην έχεις λάδι, άναψες, βύσες». «Για να μου το φυτίλι, για να ζεστάνω. «Σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό, να μην έχεις λάδι, άναψες, βύσες». Όμω διάλεξε με το λάδι. Ενώ του είπε αυτό που πήρε το καντήλι, δηλαδή ξεχύθηκε ο Βασίλη Λεβέντη στην αγορά. Θέλω να καντήλι για το γέρο τη δημοκρατία. Και είχε δύο επιλογέ. Γιατί στην... στον καπιταλισμό έχουμε επιλογέ. Το με λάδι και το με μπαταρία, ρεύμα, δεν <σχελίδι> ξέρω τι θα ήταν. Ηλιακή ενέργεια, άπε, που είναι και πολιτισμόδα, λιγνίτη κανονικό. Και διάλεξε το με λάδι. Για να κάθε βράδυ για να βάζει, έχει τη φωτογραφία στο σπίτι του όλα αυτά. Τα είχε πει παλιά στη Μαυραγάνη. Ε, και όταν ήταν πρόεδρος κόμματος τον έχουμε κλέξει στη βούλη το Βασίλη Λεβέντη γιατί είναι η συνέχεια του γέρο της δημοκρατίας και η απόδειξη είναι το καντήλ με λάδι. Αυτό ακριβώς όχι το φτυνιάρικο αυτά που σβήνουν και με την παταριούλα που είναι ένα κουμπάκι. Θέλει κόπο το λάδι θέλει κόπο αλλά έτσι τιμάς όμως το γέρο της δημοκρατίας για την προσφορά του στην δημοκρατία η δημοκρατία συνήθως έχει και λαό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 Για 5 πατήστε υποκλοπές. Δυστυχώ δηλαδή. Για Για προβλήματα ενό νομοταγή πολίτη με την εφορία. Μα <συσίλω> το λάθο είναι εκεί, ότι είσαι νομοταγή. Ναι, μεγάλο λάθο φίλε, είμαι ναυτικό σε ελληνική συμφωνία. Αχ, ναύτι, <συσίλω> έχω κι άλλο ναύτη θε να σα γνωρίσω. <συσίλω> Περάει <Πέρα συσίλω> κάτι μοναξιέ. <συσίλω> <συσίλω> <συσίλω> που πληρώνω κανονικά τι εισφορέ μου εφορία, φίλε, και μου ήρθε να τα ξαναπληρώσω και τρελάθηκα. Να τα ξαναπληρώσω γιατί ο εφοπλιστή βάρεσε πιστολιά στο κράτο και σου λέει ο. Αποκλείεται ο που να βάρεε πιστολιά στο κράτο, κρίμα γιατί. Επίση, επειδή... στο κάτω-κάτω, ο -κάτω εφοπλιστή δεν είναι υποχρεωμένο και σε κάτι απέναντι στο κράτο. Εβέβαια, έπρεπε ήταν εθελοντικά να δώσει τύφρα. κάτι, ήταν εθελοντικό, διάλεξε να το δώσει. Έτσι, εθελοντικά, κύριε, και επειδή ο τέτοιο βάρεσε πιστολιά και μου κρατήσαν 30.000, σου λέει ξαναπλήρωσε τα κορόιδο. Δεν θα τα πάρω από το εφοπλιστή, θα τα πάρω από σένα. Μα δεν υπάρχει τρόπο να τα πάρει <laughs> τον εφοπλιστή, ήθελε. <laughs> δεν υπάρχει τρόπο όμω. Σε ελληνική σημαία, ξέρει, έχουν κάποιε υποχρεώσει. Εσύ είσαι υποχρεμένο, ο εφοπλιστή δεν είναι. Από να πω αυτήν την δύσκολη καμπή του τόπου θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά τους Έλληνες εφοπλιστές για αυτή την εθελοντική συνισφορά τους. Θα εσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία. Άκου να δει. Παίρνει ο εφοπλιστή τα λεφτά από μπα στου ταυτικού. Τα παίρνει κανονικά κάθε μήντα. Φωτίζεται τα δίνει στο κράτο. Ε, ο δικό μου σου λέει γιατί αν τα δω στο κράτο. Μαλά, κάση μα τα φάω εγώ. Τα έφαγε και σου λέει το κράτο, φίλε μου, δεν πήρα λεφτά. ρε παιδιά, να έχει κρατήσει μου και όλα αυτά. Δεν πήρα λεφτά, φίλε μου. Δεν πήρα. Εσύ θα τα ξαναπληρώσει, κοροϊδό Έλληντα. Μην του κατηγορούμε του ανθρώπου, δεν, δεν παίρνετε ίδια ρίσκα. Ε, ίδια, ίδια, ίδια ρίσκα έχει Λοιπόν, έχεις πλέμπα, τα ίδια, πλέμπα, έχεις πλέμπα. το καράβι όταν είσαι Το άγχος πλέμπα, είναι να πιάνει καλά το λάπτοπ να δεις ταινία Πλέμπα, πλέμπα, τι να ασχολείσαι πλέμπα, πλέμπα, πλέμπα. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν. Ναι Ωραία, γεια σα. Γεια σας. Είχε η μικρή μου εστίαση ρυθμική και ξέχασε το παγουράκι τη, μάλλον. Πού είναι? Ορίστε. Πού είναι, να ψάξω. Τώρα ρυθμική είχε. Σε ποια αίθουσα κάνουμε δεκτή. Βε... Α, δεν ξέρετε, δεν ασχολείστε με το παιδί παραπάνω. Μήπω πρέπει να πάμε σε αλλαγή επιμέλεια. Όχι, τι εννοείτε, να ξέρω του χώρου, να του καθορίσω. Μα είναι δυνατόν, δεν σα νοιάζεται κάτι το παιδί σα που πάει και τι κάνει. Έτσι γίνονται τα ατυχήματα. Ελά, τι... Το παγουράκι αυτό είναι αυτό που είχε δώσει η υπουργό πέρσι, κυρία Κεραμέο. Ορίστε.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 Ε. Ο διευθυντή είμαι Ναι, πού κλέγεστε Πριτσαπίδουλα Γιώργο Γιώργο Πριτσαπίδουλα Ναι, ο διευθυντή είμαι Ωραία, και γιατί μιλάτε έτσι Πώ έτσι, επειδή είπα και <Ρι> Χρησιμοποιώ καμιά φορά αγορέ εκφράσει Για το παπουλάκι, Εντάξει Ναι, λέω μήπω είναι αυτό που έδωσε η υπουργό πέρσι ναι. Ή είναι δικό σα Ωραία, εντάξει Θα τα πούμε από κοντά, καλό μεσημέρι Α, σα περιμένω Το πρωί ξύπνησα και οικόνομαι μα έβγαλε πρώτου σε όλο τον κόσμο και είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Τόσο απλά. Κοιμήθηκε το βράδυ, ξυπνώντα το πρωί μαζί με τον καφέ, να και η πρωτιά. Έτσι τα κάνουν οι άριστοι, τα καταφέρουν μέσα σε μια νύχτα. Κοιμηθήκαμε αλλιώ, ξυπνήσαμε. Παγκόσμιοι πρωταθλητέ, όχι σε όλα. Οι ξεφτύλαχτε ήταν στα δικαστήρια, υποτίθεται θα άρχισε η δίκη για το μάτι. Ήταν εκεί οι με όλα αυτά που έχουν περάσει οι πολύ από αυτού. έχουν αντιμετωπίσει και τις, ε, τις φλόγες τότε αλλά όπως και να έχει έχουν δει δικού τους ανθρώπους με πολύ τραγικό τρόπο να φεύγουν από τη ζωή και αυτός που είχε να κάνει μια δουλειά δηλαδή να βρει την αίθουσα για να, γίνει, να ξεκινήσει η δίκη μια δίκη με πολλά άτομα και κατηγορούμενους και δικηγόρους συμμετέχονται σε μπάση περιπτώσει δεν το είχε κάνει αυτό, μια δουλειά είχε να κάνει Όποιο ήταν εκεί, το όποιο δικαστήριο, όποιος δικαστής γραμματεία ή δεν ξέρω εγώ να βρει μια αίθουσα για να ξεκινήσει η δίκη. Αντί αυτού είδαμε την Το 23 Ιουλίου το 18, έχασα τη μητέρα μου, την αδερφή μου και τα δύο δίδυμα ανυψάκια μου, που ήταν πέντε χρονών. Η σημερινή μέρα ήταν άλλη μια προσβολή στο πρόσωπό μας, Από την πολιτεία, διότι δεν μπορούσαμε να μπούμε καν στην αίθουσα. Θα έπρεπε να ήταν πιο οργανωμένα τα πράγματα. Δεν μπορεί να μιλάει η πρόεδρος και να μην ακούει κανείς πίσω. Και να έχει μικρόφωνα μόνο για καταγραφή. Ξέρεις ότι περιμένει τόσο κόσμο. Εδώ είχαμε τόσο κόσμο σήμερα. Γιατί να μην ακούμε τι λέει. Μας βάλανε σε μια αίθουσα η οποία δεν χωρούσε ούτε τους δικηγόρους. Μιλάμε για κοροϊδία. Ντροπή για τις διαδικασίες αυτό το κράτος. Είδατε ακόμα και σήμερα τις συνθήκες που μας καλέσανε να παρευρεθούμε. Ένα επιχειρησιακό έγκλημα μετατράπηκε σε ένα φιάσκο, σε ένα τσίρκο. Περιμένω δικαίωση. Μία λέξη κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αρκεί να βρούμε αίθουσα. Σε αυτά είμαστε. Επειδή είμαστε και παγκόσμιοι πρωταθλητέ σε διάφορου τομεί. Αλλά κάτι τέτοια δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Μάλιστα, κάτι δικηγόρη ήταν έξω από την αίθουσα και από το παράθυρο. Δήλωναν παρουσία και μιλούσαν με την πρόεδρο από το παράθυρο, απ' έξω. Τέλεια σε αυτά. Θα δούμε ποια αίθουσα θα βρουν. 7 Νοεμβρίου έδωσε μια παράταση, μια αναβολή. Να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Ηθικό είναι το θέμα γύρω από όλα αυτά. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, έχουν στην πρωινή εκπομπή του Σκάι μια φουρνάρισα. Την κυρία Χρήση του Διονυσία. Και επειδή από αύριο ξεκινάει το καλάθι, με πολλέ ελπίδε, σύμφωνα πάντα με τα μέσα ενημέρωση του νοικοκυριού, ρωτήσανε την ιδιοκτήτρια φούρνου. Σημειώνω ότι έχουν κλείσει 200-250 φούρνε σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί, γιατί ανεβαίνουν συνεχώ οι πρώτε σύλλε και δεν μπορούν οι άνθρωποι, είναι και μικροί. Δεν μπορούν μικροί, οι μικροί επιχειρηματίε να κάνουν αυτά που ούτε οι μεγάλοι θα τα κάνουν, αλλά τουλάχιστον δηλώνουν ότι θα τα κάνουν οι μεγάλοι. Οι μικροί δεν μπορούν έτσι κι αλλιώ. Και τη ρωτάνε λοιπόν την κυρία ιδιοκτήτρια Αρτοπίου, αν θα κάνει και αυτή καλάθι. Πώ σκέφτεστε τώρα, θα συμμετέχετε σε αυτό το καλάθι και με ποιο τρόπο. Όχι βέβαια, γιατί υπήρξε κάποια τέτοια ανακοίνωση από την Μοσπονδία. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Γιατί εξελίξει πρέπει να Είχαν πει από το Υπουργείο, θα ζητήσουμε και από τα Αρτοπία, αν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, και με εμείς το ξεχάσετε. Και πώ σκέφτεστε αγαπητοί μου, ένα λεπτό σα παρακαλώ λίγο. Συγγνώμη, είμαστε του Φιλόπουτο Τι είμαστε, Όχι, το φύλλο αυτό είμαστε. Γνωρίζετε, γνωρίζετε τι σημαίνει αρτοπείο. Γνωρίζετε τι σημαίνει αρτοπείο. Το έχω ξαναναφέρει εγώ αυτό σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που μου mm -hmm. να, ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Mm -hmm. Ένα ψωμί για να μπορέσει να ζυμωθεί και γενικότερα να παραχθεί. Ο χρόνο mm -hmm. ο οποίο χρειάζεται το αρτοπείο είναι πάρα πολύ μεγάλο και ο κόπο. Συν το ότι το έχουμε ξαναπεί αυτό και το γνωρίζουν όλοι πια ότι οι πρώτε έχουν ανέβει πάρα πολύ. Πώ μπορεί να κατέβει μία τιμή όταν για να παραχθεί αυτό το προϊόν. Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Και έχουν ανέβει όλε τι πρώτε λέτε. Δηλαδή, μπορείτε να μα δώσετε λίγο μια τάξη μεγέθου. Δεν μεγέθους. βγαίνει, κύριε οικονό Αναλογικά δεν βγαίνει. Θα πρέπει δηλαδή... να σα λέμε ψέματα. Όχι, θα πρέπει όχι, να βρούμε και εμεί υποκατάστατα. Mm -hmm. Πώ θα γίνει, δεν ξέρω. εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό. Φου... Τα σούπερ με μαθηματικά... μάρκετ πώ θα καταφέρουν με την κατεψυγμένη ζήτηση με, με την κατεψυγμένη. Στο ροϊόλο κρατάω την τιμή, χαμηλάω. Με την Ναι. Κάνει την ερώτηση ο οικονό ρωτάει τώρα ένα μικρό φούρνο. Πώ θα καταφέρουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ με την κατεψυγμένη ζύμη, πώ καταφέρουν και ρίχνουν τι τιμέ. Που δεν τι ρίχνουν ούτε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ όπω βλέπουμε, ακόμη και με το καλάθι της, του νοικοκυριού, ούτε και εκεί θα ρίξουν τιμέ. Απλά εκεί λένε ότι θα συγκρατήσουν. Στα υπόλοιπα καλπάζουν οι τιμέ. Προφανώ καλπάζουν και στα κάτω. Αλλά έκανε αυτή την ερώτηση, έβαλε και την κατεψυγμένη, την έστειλε την κυρία και συνεχίστηκε ο διάλογο. Κάποιοι αδελφέ, α πούμε στη Θεσσαλονίκη που πήγαμε πριν. Λένε, Παι, παιδιά, να συμμετέχουμε mm. και εμείς στο καλάθι. Να βάλουμε ένα είδο σωμιού μέσα, να βάλουμε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη. Να κάνει. βάλουμε δύο-τρία αρτοσκευάσματα. Αυτό λέμε, εσεί, τα mm -hmm. Το καταλαβαίνω. Λέτε, εγώ δεν βγαίνω, παιδιά, δεν με φιλικό. την προηγούμενη εβδομάδα. το πράγμα. Όχι, δεν λέμε, δεν λέμε αυτό. Λέμε όμως ότι κάποιοι, mm -hmm. σας, σε αυτή τη λογική, διότι μια δεν Εννοείται δε την σας τιμή. κάνουν στην καντεβάσοδο γίνεται να αρτοποιείο το πρωί να πουλάει τη φρατζόλα του σωμί 1 ευρώ Προφανώς εννοείται Και το μεσημέρι να το πουλάει 60 λεπτά Ε τότε σας κοροϊδεύω that's Σας κλέβω Την εκρέβρισαν την κυρία και λογικό αποδεικνύοντας ότι η τηλεόραση βλάπτει σοβαρά την υγεία Κυρίως των τηλεθεατών και εδώ των φιλοξενούμενων, των καλεσμένων Φούρνος, εδώ ακούσαμε τι γίνεται Καλάθη του νοικοκυριού Να είμαστε και σωστοί από αύριο Μέσα εκεί μπαίνουν διάφορα Εκτός από βερή γιατί είναι εκτός εποχής 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Σου Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου Δεξιός όρτικς! Γλυκό και τραγωνό Μια σωρδιέτα! Και πόζες όταν φέρνει άντρα χώρι μου Ας το διάλογα μένε! Τα γόρι μου είναι μουλιά, είναι τρελα! Μέχρι που μου ζήτησαν πολίτες στο δρόμο και αυτόγραφα! Χιλάκη, Πέτρο, Κέρασο και Μαγκούλο Βερύ κογκο! Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο... Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο, Έπρεπε να σε πονήσουμε να καταλάβετε ποιες την Υπάσμα, αξιοζήλεκτο Υπέροχο Το βλέμμα του, το γέλιο του ρεσόλι Είμαι λοιπόν ένας απαχθής από τους εξωγήινους Άδων Γεωργιάδης σε αντικατάσταση του Παλαιού Μπροστά του πεν αξίζουν ούτε δηλεκτο Ακόλειο Δεν πιάν Μια σελγέτα Διαπάσαν όσον και διαπάσαν μαλακίαν. Χιλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο Βερή κοκό Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο, το ρικοκό ΑΑΑΑΑΣΙΝΚ Ανήσυχο, θερμό, εμώ, ζυσάνιο ΣΑΝΑΣΚΑΣΚΑΣΜΩΣ Γεμάτο, φλόγα, αίσθημα μεράκι Είμαι ένα αθώος πουργητάκι Πικάντικο, ανεκτήμητο και σπάνιο Τα κόρυ Τα κόρυ, το γλυκό μου Δεν είμαι <estion> ο Άδωνος Γεωργιάδης, είμαι ο Αλ' Καπώνε Χιλάκι, Πέτρο, χέρασο και Μάγουλο Είμαι ρικογκο Ρικο-ρικο-ρικο-κό, Ρικο-κό, Στάλιν, Μια αλήθεια. Έτσι για το τέλος. Εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ γιατί έχει κήρυξη η Εσία τετράωρη στάση. Θα τα ξαναπούμε την πέμπτη ε, το, στην ίδια κλασική ώρα και στον κλασικό τόπο. Τρίτο μέρο του λαού κολλάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι, χαίρετε. Καλησπέρα, αποστολή. Καλησπέρα, ο αποστολή χέρα. Σέρετε, λοιπόν. Εγώ είμαι ο ναυτικό, σα χέρι ο άλλο ναυτικό. έγινε, παιδιά το με του ναύτε. Πολυτών έπεσε. Να σα γνωρίσω, μεταξύ, σα μην κάνετε τώρα μέχρι να βγείτε εξέπαρτη, μην υπάρχει εξασ. Τον αγώνα καιρό τώρα το τόσο... συνάδελφου και θέλω να σα πρωτοναστικού συζητησμό. τον ακούσω, λερτάτε. Ναι, ναι, ναι. Σα πούμε και οι δύο έχω αυτό αυτά που λέει και σε απόλυτο δίκιο. Χωρίστε πράγματα που σα ενώνουν. Εμεί, έχετε πολλά κοινά. Είναι η πρώτη φορά που καλό σα. Χέρω πάρα πάρα πολύ που με την πρόκειται στο γραμμή. Θέλω να έχω κάποια Εδώ και τρία χρόνια είναι και ναυτικός. Έχω συχαθεί το πολιτικό σύστημα τη Ελλάδα. Αυτά πράγματα που γίνονται γύρω μα τη μέρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή και αυτή η τιμωριστία που γίνεται γύρω μας. Δηλαδή, έχω συγχαθεί να βλέπω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα άνθρωπο σοβαρό να βγει, να πει κουβέντε και να δώσει μια λύση κατά που γίνονται γύρω μα. Παρ' αυτά του ψηφίζετε. Όχι, όχι. Απέχω Σε Καλό Χαϊβάνι, και Τέλο πάντων. Αυτό ήθελα να πω. Γενικά μου πολύ απογοητευμένο. Είμαι 31 χρόνια σε ηλικία. Έχει χαμηλική γενιά. Από τα 15 χρονών μέχρι τα 30 τώρα. Ζούμε σε μια συνεχόμενη πίεση, κρίση. Όλοι μου οι φίλοι, αδέρφια, οι αδέρφια, οποιοδήποτε σε το οποίο είναι καθητικό. Δεν γίνεται να βιώσει πλέον Έλληνας πλέον στην Ελλάδα. Και το αυτό. Αυτό που οραθώ πρέπει και να Ελά ρε, ποσολαρέ. Ελά. Ναι, σε ρωτήσω κάτι, ρε. Παίζει στοίχημα, ποδόσφαιρο. Δεν παίζω ή δεν ασχολούμαι, λυπάμαι. Ούτε, ούτε εγώ, ούτε εγώ καθόλου. Αλλά ακούω κάτι τι σκέφτηκα, ρε. Παιδιμά, αν σου πούνε από μια στοιχηματική. Ότι έχουν κάτι σίγουρο, πολύ σίγουρο. Α πούμε, θα κερδίσει την Ασουπούλη, η Λίβερπουλ 4-0 τη City. Και τελικά το παιχνίδι και έχει κερδίσει 4-0 η City τη Λίβερπουλ. Ακραίο. Εσύ θα του είχε εμπιστευτή. Πού αναφέρεσαι. Στον Πάτερ Παπίσιο, τον Παστίσιο αυτό δεν έλεγε θα μπουν οι Ρώσοι μέσα, θα μα δώσουν την Αγια Σοφιά, την Κωνσταντινούπολη, τα πάντα, Είχε πει χρονιά. Δεν θυμάω όχι, δεν είχε πει χρονιά. Ε, περίμενε Α... τότε, να περιμένουμε. Δεν αργεί η ώρα που θα πάρουμε την Πασιλεύουσα. Πάλι με με καιρού! Πάλι δικά μας Είναι. Τι να περιμένουμε, ρε. Οι Ρώσοι έχουν γίνει κολλητοί με του Τούρκου, φτιάχνουν μαζί σαθμού σε Ελζίντζι. Το μόνο που δεν έχει κάνει η Ρωσία ακόμα είναι να χειρίξει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει και μια συμπάθεια προ τον ελληνικό λαό και μα κάνει καημένη ζαχαρόβατη. Δεν έχετε μαλάκα προ το Πρωθυπουργό, γι' αυτό δεν σα ασκήσουμε. Και οι άλλοι μαλάκε πιστεύουν ακόμα τον Παρίσι. Δεν είναι έτσι. Κάνει τον Τούρκο φίλο για να του τη φέρει. Α, αυτό είναι. Λε θα παίζει τέτοιο παιχνίδι. Λε παιδάκι μου και εσύ τώρα πίστευε και μία στο διάλογα. Α, περήμενάμε να σε μήχνο και διπλό τελικό λε Παίξουμε, σημαίνει ότι θα πάρουμε καλά όλα αυτά. Έχει καλή απόδοση. Παί... Εγώ στο δώσα. Παίξουμε. Οι μαλάκια το πιστεύσανε λίγο με τον καραμαδού και λίγο με τον λαφαζάνη που ήταν οι καλέ τη σχέθη. Τον αγιοποιήσανε και τελικά έχουν πάει, έχουν φάει κουβά. Και το άλλο που έκανε τώρα είναι με την παντόφλα που πήγαμε να ξεράσουμε ρε φίλε. Ήταν αυτά που έλεγε στα Και παρανοεί στην Αγία Καθολική και Αποστολική Σαγιονάρα Ομολογώ είχαν ξεμείνει τρίχε αξύριστων ποδιών.